Ναι. Ένα λεπτό λίγο. Τι περιμένω. Έλα μ' ακούς τώρα. Σ' ακούω, ναι. Και πριν σ' ακούω βέβαια. πε μου. Χόρτα σαβουλιά σήμερα, Αποστολή. Πόσο, τριώρο, δύο, όρο, <laughs> σκάρτα με ροκάματο, πε μου. <laughs> Πρώτη φορά αριστερά, δεν είπαμε. Ναι, ναι. Μάλλον και τελευταία. Μου, απ' τους και ίδιους κιόλας τελευταία, και... γιατί ό,τι αριστερό είδε το είδες το πρώτο τρίμηνο, τώρα αρχίζουν τα καραδεξιά. Ναι. Τι παίρνω τα καλό τη σημαίνει το πρωί στο βοβαγή. Λέει ότι θα καλώ το βοδάκι. Βάζει το χέρι σου στη βίβλο. Mm. Καλά το είπα. Είναι σύζε. Και, και βίβρο τώρα επιστρατεύει. Τι, τι να κάνει. Στη δικαιοσύνηση Γενταία και μεσίνη είσαι χραστική. Μη παρακαλώ σα, Μην αντιστεί έκεστε! Μην αντιστεί έκεστε! Κανένα βήμα και στη. Σουλάρα ελαγιά. Μου σα λέω, μην το πάμε και έτσι. Μην το πάμε και εγώ δεν είδα πεδάκι να πεθαίνει ότι δεν έχει κουλούρια, εγώ αντίθετα. Την εκκλησία ιδρα είδα ιδρύματα. Όπω είναι του Νιάρχου για παράδειγμα, το οποίο δώσανε εκατομμύρια για το θέμα τη σύνθεση. Τι είπε αυτό το σκατοφανιστό μουτρο, Σαμαρά, ότι δεν έχει δει παιδάκια ποτέ να πεθαίνουν από την πίνα. Ναι, ναι, δεν έτυχε μπροστά στο σκηνικό, προφανώ. Αυτό εννοεί. Δεν έχει δει παιδάκια. Έχει δει Άρα. παιδάκι να πεθαίνει από την πείνα, ήσουν μπροστά, όχι. Να πάει το παιδάκι μπροστά του να πεθάνει, να έχει να λέει επιχείρημα. Γονείς τίποτα που έχουν που δεν έχουν να δώσουν τα παιδάκια, δεν έχει δει ούτε. Ήθελα να σε ρωτήσω αν είδε. Το έχω στείλει και στο facebook ε, με τους Γαργαλιανούς που γεμίσαμε με αφήσεις του Παπαδόπουλου. Δεν το έκανα εγώ. Δεν το έκανα εγώ. Δεν το έκανα εγώ. Και καλά. Την Δευτέρα θέλω παρεξήγηση. να... Παρεξήγηση. Μεγάλη παρεξήγηση. Δεν έχω καμία δουλειά με αυτό. Θα αφήσω κολλήσω εγώ δρόμο, πλατεία, κολόνα. όχι. Okay. Είμαστε υπέρ τη καθαριότητας. Πρώτη φορά με αριστερά. Είναι αυτό που βλέπουμε, ή μπορεί να γίνει και πιο χαζό αυτό. Σομαρά. Ναι. Μπορεί. Έχει ε. δυνατότητα βελτίωση. Ο δάσκαλο που τον έκανε την ερώτηση ήταν πολύ ευγενικό μαζί του, έτσι. Και να ήθελε ε. να μην είναι, τον έκανε τρέμινα. Είναι ευγενικό και το δάσκαλο, και το σταξιούχο, και το φούρναρη και τη φουρνάρησα όλου. Το δέχομαι ότι η λιτότητα μπήκε παντού. Δέχομαι ότι η λιτότητα επηρέασε του πάντε. Πρέπει όμω κι εσεί να δεχτείτε ότι γινόταν σε πολλά μέρη ένα πάρτι. Σπατάλη. Θα σα πω για παράδειγμα ότι υπήρχε πάρτι, ίσω όχι στα σχολεία, υπήρχε σίγουρα στα νοσοκομεία. Υπήρχε σίγουρα στα φάρμακα. Έπρεπε να τον πει ότι στα πάρτι δεν μπαίνει ο καθένα, μπαίνουν μόνο οι καλεσμένοι. Και οι καλεσμένοι στα πάρτι του Σαμαρά ήταν οι Zemens, ήταν οι Κουμπάρι, ήταν οι Action Aid που μοιραζόταν λεφτά από κονδύλια κρυφά, ήταν το Μιτζοτακέικο. Εκείνοι ήταν στα πάρτι, δεν ήταν ούτε ο Δάσκαλο, ούτε η Φουρνάρισα, ούτε ο Τσαγκάρι, ούτε ο, ο Σουβατζή. Ο τρόπος χειρισμού της υπόθεσης πάντο και η εξάντληση κάθε αυστηρότητα στο πρόσωπο ενός επιχειρηματία ο οποίος είναι σε διαδικασία διευθέτησης των υποχρεώσεων του επιχειρήθηκε να σπιλωθεί η προσωπική και επαγγελματική του εικόνα, δημιουργεί προβληματισμό. Γεια σου δεν Ο Μπόμπολα με 2 εκατομμύρια πόσε μέρε έπρεπε να το κλείσουν το πουρδέλο. Τα πληρώνει <οί> τα διόδια ο Μπόμπολα όμω. Περίμενε. Για τα διόδια είναι το θέμα. Τα διόδια τα πληρώνει ο Μπόμπολα. Ναι, ρε κα, κατάλαβε για 2,80 εκτό το πρόστιμο που καλά έκανα και πέρασα και έφαγα το πρόστιμο. Μου πήρε ο μπάτσο που είναι υπάλληλοι του. Του κάνανε του μπάτσου υπάλληλου του. Και μου πήρανε για 20 μέρε την ακίδε. Και πήγα στο διοικητή γιατί του λέω μου κλείνει το μαγαζί 20 μέρε για 2,80 πάλι μου το πρόστιμο όπω πρέπει. Πο μαγαζί ρε φίλε Είναι 20 μέρε για 280 μου ή να κάνουμε. μαγαζιά δύο... στο κέντρο τη Αθήνα με τι διαδηλώσει και αυτά που δεν αφήνεται να δουλέψουμε. Είδα. Τι κατανάλυθείτε ανάγκα σε λίγο σκάι. Το καταγείο δεν μου βάζουν 751 στο λογαριασμό του δουλειά. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει το 751 είναι αύξηση. Μα το δουλειά, δεν μου τα έχουν βάλει, αυτό υποσχέθηκε, πραγματο παιδέ. Δεν μου τα έχουν βάλει μένα. Εντάξει, α μην κρατήσει και μια από τι <σχέσεις> υποσχέσει, δεν πειράζει, έχει κρατήσει όλε τι άλλε. Σε λιγότερα. Ναι. A pada przygłitare ma Τι θε να μάθει που θα πατήσει λίγο Κατά ήμουν εγώ, κανένα τεθασμένο. θα του χωρί όρετι γίνει. Εγώ με ε, αντρικής, πάντα, ρε, α, φταίνει, λιμέρα, σα... τι αντρική σχολή. Τη αντρική, απάντα, Ρίγαλεφέντα, καλή μέρα. Τι θε να σιώθει. δηλαδή, άμα σου πω, δηλαδή, αν μα σου λέλεγα χαρούλα πεμονάκι, κόσμο λέγεται παρακαλώ θα ήταν καλύτερα. Ναι. Κόσμο π... λέγεται παρακαλώ. Θα γίνει πιο γλυκαιία έχει ζήτηση, μάλλον. Όπα, όπα, με μαλάκα συζήτηση δεν γίνει το κομμένη, αποστολή. Για θένα, για τον άλλα δίπλα, λέω. Ναι, δεν έχω δίλα μόνο, μήνε. Όχι, για μένα δίπλα. Α, Τι θε. Θυμάσαι που σε πιο στρατούλη, προεκλογικά. Την πρώτη μέρα θα ψήσουμε Ναι, μετά έφτιαξε τον Αδάμ, την Εύα και τα υπόλοιπα. Να το βάλεις με ένα τραγούδι έτσι ωραίο, ανεβαστικό. Ποιο είναι το ανεβαστικό τραγούδι? Βάλε εκεί αυτό το Άιντε, Άιντε, το, το σου ξέρει. Το... Τι σε πιάνει και με ψάχνεις, τη λέει και Αιντε! <συμπή> Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. <συμπή> και για να ξέρετε θα Άρα είναι και εκατοντάδε χιλιάδε κόσμο στο σύνταγμα. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις, τι λέει, τι λέει, τι λέει. και με ψάχνεις τα Έλα Στάσα, έλα! Έλα κουμπάρα! Έλα Ναι. Για πες, κόλλο αυτή τη στιγμή μπροστά μ' το τζάμι Τι με πέρασες, να κοιτάω κόλλους κάνει ανώμαλο. Πώ το Εγώ, ρε, τα έχω πει. Έτυχε μια-δυο φορέ, Τρει-πέντε-δέκα, Περάσει ένα κατ' τι να κάνω. Α τούτιο είναι αυτό, το καταλαβαίνει. Σέρεο κόσμο, δεν ξέρουν και αυτή την πατάνε. Α, αυτά βλέπει και λε, τι θα λε κάθε μέρα. Κάπω πρέπει να ανέβω και εγώ, Δεν κατάλαβα. Μόνο ο Σπύρο ο Παπαδόπουλο που παίρνει τα κομμενάκια από πίσω να υπάρχουν, Δεν τα χρησιμοποιεί, αλλά θέλει να νιώθει ότι από πίσω στο, στην υγειά μα έχει, έχει κομμενάκια. Το νιώθει. Ε. Παίρνει την άβρα, του ρουφάει το αίμα. Έτσι κι εγώ. Συμφωνούμε για να σου μιλήσουμε σοβαρά, eh. Καλά, σοβαρά δεν συζητάμε. Σε νοιάζει έναν οδηγό που σου συζητάω εγώ, κοιτάω το κορδόνι τη απ' Τι τραβά και σίδερα πω τώρα. Ζώρικα, ζώρικα, ζώρικα. Που κανένα δουλειά. Γάλαω την αριστερά μου μέσα. Αυτή η έξυπνη ρύθμιση τη αγορά-εργασία είναι κάτι σαν την έξυπνη σίτα, την έξυπνη χήτρα, το έξυπνο-λάσικο κτλ. Κάτι τέτοιο. Το παραγγέλνει, το πιστεύει και μετά από λίγο χαλάει. Την έχουμε δώσει εμεί την παραγγελία. Ναι. Στη μεγάλη καπιταλιστική νεοφιλεύθερη αγορά. Στη μεγάλη του καπιταλιστών σχολή θα μπορούσα να πει. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακού. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Hey, τηλεφωνώ για ένα διαγωνισμό κερδίσαμε κάτι εισιτήρια για την Αγγελάκα. Α, συγχαρητήρια, τι θέλω να κάνω εγώ. Hey, δεν έπρεπε να πάρουμε στο δικό σου τον αριθμό. Ναι, έπρεπε να πάρετε. Από πού τα κερδίσατε? Έγινε η συναυλία, χάσατε. Α, κατάλαβα ποιο είναι. Ποιο είναι? Ε? <laughs> Μου κάνανε πλάκα. Αποκλείεται, εγώ είμαι ο, ο ίδιο. Αποστολή Όχι, ο Γιάννη, ο Θα σα τραγουδίσω λίγο την κατιούσα. Yeah. Αποστολή χάρηκα πάρα πολύ Πραγματικά μου κάνουν πλάκα Μου κάνουν ο άντρα μου πλάκα Είναι μαλάκας μαλάκας oh, μαλάκας Είναι, είναι μην το βρεις σε παρακαλώ πολύ Δεν μποράει πουθενά πουθενά πουθενά <laughs> <laughs> Λοιπόν σα αφήνω Γεια yeah. Ναι. Τα από σε Τη μαρτυρική μεγαλώνει ό,τι να μου κάνεις μωρέ πολλά, να αγαπώ σα. Ελά, δε δεν σε ακού, Δεν με ακού δεν με Πολλάν. Πολλάν μοιάζει ε. και με του Σαμαράν το παλιόν, το κόμμα το επιτυχημένων. Με άδωνιν και καγκλαμάνι μέσα. Και μουρούτιν να μην ξεχνιόμαστε. Όλα τα τσικών ήταν από τότε. Πε μουν. Πώ την επόμενη κυβέρνηση, Το βγάζετε το λούτζαν, το βγάζετε και σε κονσέρβα. Θέλω να μου πει τι <Και> εμπειρίε σου από, το... από τη χρεοκοπία <Και> τη Κύπρου. Μίλα μου λίγο για εσά. Και εμεί θα τα βγάλουμε σε λίγο καιρό. Πού θα πάει, Ναι. Φασιστικό έτω, κόμμα να εσεί δεν έχετε ενισχυρόν εκεί πέρα. Αν μόνο κομμουνισμό να έχετε δική με τον Χριστόφια που είχατε και σα εξελάσπωσεν. <Και Αυτόν τον τεμέκ των κομμουνισμών <Και> που λέμε. Είναι, είναι, η Κύπρο ελέγχεται από τη δεξιά, ό,τι και να βγει. Όποιο κλειτώσατε από, από τη λέλαμπαν του κομμουνισμού του Χριστόφιαν και έρθαν πάλι οι Σαμαρικίνε τα πράματαν. Καλή τύχη να είχε να είστε καλά, τα φιλιά μου στην Εί Αν και στην Αλέξια, <στοί> καιρόν έχει να εμφανιστεί η Αλέξιαν η Βασιλείου. Έλα, γεια σου. Νάσο, οπότε αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό. Θα ρίξει βόμβες... Όχι, θα ρίξει άγκυρε, μην βιάζει. <στοί> θα ρίξει άγκυρε σε κάθε μετανάστη που να περάσει απέναντι. <στοί> τακ, τακ με το που τον βλέπει εκεί που τα καταφέρνει, του βάζει μια γκυρούλα στο πόδι να πάει κάτω. Πάτω, κατευθείαν. <στοί> το λε και μεταναστευτική πολιτική ναι, Λοιπόν, άκου για να ξέρεις, γιατί σε κατάλαβα τώρα, δεν είσαι και λίγο Το Άντα δεν βγαίνει από το Άντα μου στο διάολο, βγαίνει από το Άντα μου και στο διάολο. Το διαθέρις? Α, σωστό. Ή oh. Άντα μου και στο γέρο διάολο. γι' αυτό πάει. Άντα μου και στο γέρο διάολο για τους συγκεκριμένους. <χω> Έλα, τρολί, Έλα. Θέλω να μου φτιάξεις την τηλευτική λινοφένεια, αν γίνεται. Για <coughs> αυτό θα το, το δε βοηθεί, να κάνει ένα μπάτλ μεταξύ Μπαλούρδου και Τσογιά. Ο Τσογιάς να τραγουδάει, ξέρω το... όταν οι τράπεζες θα καίγονται και ο Μπαλούρδο δεν ξέρω, βάλει κανένα δεξιό, σφακιανάκι, δεν ξέρω τι μπορείς. Όταν οι τράπεζε θα ανακεφαλαιώνονται, α πούμε. Αυτό το ύφο, το πομπώντε για το Μίκη που είπε. Είναι επικό, νομίζω το σωστό είναι να πει επικό, ε. Είναι επικό, είναι επικό, μπράβο, μπράβο, δεν πρέπει να είναι πομπώντε. Ε, δεν ξέρουν, δεν, δεν ξέρουν. Του έχω πάρει γραμματικέ, του έχω πάρει λισάρια το ένα τ' άλλο, δεν διαβάζει τίποτα. Α, Είστε οι μόνοι που βάζετε τραγούδια τα οποία έχουν ποιότητα. Περίμενε, περίμενε. Απ' έξω, απ' έξω περίμενε. είναι σαν να μα λες να πάρουμε μουσική εκπομπή, να σταματήσουμε αυτή που κάνουμε για σα αρέσει. Όχι, όχι. Α όχι, μουσική εκπομπή. Να κάτσουμε να Εμεί εδώ πέρα να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, λε και είμαστε τίποτα δουλικά. Ε, ε πα, πα, πα, έχουμε, είμαστε κι εμεί εδώ να σε βοηθήσουμε. Πάραμε τηλέφωνο, να σε βοηθήσουμε με χίλια. Εκεί το Αν πήγαινα, δι... εκεί θέλω τσάμπα εργάτε. Αν ιδιωτελώ, ε, βέβαια, τσάμπα εργάτε. Προκειμένου να γίνει μόρφωση, προκειμένου να γίνει παιδεία, προκειμένου να φυγνιστούν. Εκεί θα πατήσουμε κι εμεί. Ή το καπιταλισμό λειτουργεί από μόνο του τέλειο. Θα σου δώσω μια συμβουλή να μεταφέρει στο θύμιο. Τρώμαξα, νόμιζα θα μου δίνει μια να σπάσω. Αφροκοσμεάδικα. Εγώ θέλω το κουκουέι να πάει καλά γιατί μόλι αποτύχουν κι αυτοί. Μετά μόνο το κουκουέι και τη Χρυσή Αυγή δεν θα έχω ψηφίσει. Μακάρι να θέλω να ανέβει λίγο το κουκουέι να πάω κι εγώ εκεί. Αν δεν ανέβει από την φαντάζομαι το παίζει κι εσύ. Θα πα Χρυσή Αυγή. Τι να κάνει, Οριακό είναι. Σωστό το δίλημα. Δείχνει κατάρτιση, έτσι πολιτική σκέψη. Συγκρότηση ζώων. Έλα να βρείτε ωραία τραγούδια. Τι τραγούδι θε να σου βάλει λίγο και άτα να σιγά σιγά Ναι. το πρωί αυτό το... να μην τον πω τον κύριο Τσο, που έλεγε για τις συντάξεις. Έχω να του προτείνω μια... Πιο όριξη και την πρόταση. Για τι συντάξει είπε. Για τις συν... Δεν είπε να μειώσει την κρατική διαφήμιση που έπαιρνε, α πούμε. Όχι, όχι. Έχω... Αυτά όχι, να μην πέσουν. Οι συντάξει να πέσουν. Θα τι έκοβε. Εγώ έχω μια λύση για το ασφαλιστικό. Πολύ απλή. Κάθε μήνα θα πληρώνουμε 30.000 συνταξιούχου προ εκτέλεση. Σε τρία χρόνια έχουμε λύση στο ασφαλιστικό. Εντάξει, τώρα το... δεν είναι αυτό. Δεν είναι και άσχημο. Βάλει ιδεούλε. Για το μεταναστευτικό έχω μια ακόμα καλύτερη. Τη βάρκα, την ανοίγουμε, τελειώσαμε και από αυτό. Είδε πόσο πιο εύκολα λύνονται τα προβλήματα. Mm. Ναι. Παντάζε την Άντζα να ερμηνεύρη χατσιδάκι. Δεν έχω σταματήσει να τη φαντάζομαι. Πια άντρελα. Την Άγζα, τη Δημητρία. Α, τη Δημιουργία νομίζει την κερέκου. Όχι, όχι ένα όχι, ερμηνέμε. Γιατί την Κυρέπου είναι και η Ερμηνέκα, γιατί. Αλληνο. Το πλούταρχο Αντάρτικα και την Μάρκα Μπρεχτ. η Μάρκα Μπρεχτ λογικό γιατί έχει, είναι και καλλιτέχνη. Η Μπάρπα έχει μελετήσει κιόλα πράγματα. Ο πλούταρχο Αντάρτη. Τι Αντάτη, παιδί μου, ο πλούταρχο είναι τη άλλη πλευρά. Μην ξεχαινόμαστε. Τά έχουμε αυτά. Είμα, γι αυτό το λέμε, Ο πλούταρχο παγιέσαι στην παράσταση έξω από τα δικαστήρια τώρα στη δίκη. Ναι. Τι θυμήθηκες. Παλιά που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι αριστερό. Όχι, όχι. Τι αλλά θυμήθηκα εγώ πιο αριστερά. Παλιά που ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν στη Θεσσαλονίκη και από αυτά δεν θα δούμε τίποτα. Είχε. Τι θυμήθηκε. Όταν, είχε... όταν είχαν τα ομόλογα και μολογιοί... είχαν τη τους περιουσία. Που κατέβηκε το πάμε σε μια Αυτά τα, μνημόνια, τα <σταλείς> Δεν θα βρίσκεις τρίπα να κρυφτείς. Τσόκαρο.